Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Την ομόφωνη αντίθεσή του στη δημιουργία χώρου υγειονομικής σταφής επικίνδυνων υλικών στα όρια της περιφέρειας αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας από την ΕΡΤ Κοζάνης, Αντώνης Μαυρίδης Τη διακοπή τη ιδροδότηση στην πόλη τη Φλόρινα καθημερινά στη διάρκεια τη νύχτα, λόγω σημαντική μείωση των αποθεμάτων στα διελιστήρια, αποφάσισε η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρεύση. Ερτ Φλόρινα, Σοφία Ζουζέλη. Ολοκληρώθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών από τον σεισμό τη 15η Φεβρουαρίου στην Ιλία, η οποία θα χορηγήσει δάνεια μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για την Ερτ Μαρία Λάγιου. Η Υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό για τις ανάγκες μονάδων υγείας στην Κρήτη, αξίας 800.000 δολαρίων, έφτασε στο νοσοκομείο Χανίων και παρελήφθη από τα στελέχη της 7ης ΥΠΕ. Προσφορά της Παγκρίτιας Ένωσης Αμερικής. Για την ΕΡΤ Χανίων, Μαρίνα Μαντακάκη. Ένα μηχάνη με για το νοσοκομείο και δύο αμφίβη απλωτά μαξίδια παρελίες για ΑΜΕΑ προσέφερε ο ο μέσα στου πρώτου 30 Δήμου τη χώρα που έχουν ενταχθεί στην πρώτη φάση του προγράμματο για το Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για το 2016, είναι και ο Δήμο Ζακίνθου. Για την ΕΡΤ Ζακίνθου, Σάκη Νέκα. Μετεκατάσταση του νηπαγωγείου Καρδιτσομαγούλα παρά τι αντιδράσει του Συλλόγου και τη Αντιπολίτευση που αποχώρησε από τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσα. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Οι ζημιές στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης και στο Δημοτικό Σκοπευτήριο που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στις 25 Ιουνίου στην Τρίπολη σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή αγγίζουν το ποσό των 25 με 30 ευρώ. Για την ΕΡ Τρίπολης, Στάβο Ζορμπαλάς. Δύο χρόνια φυλάκιση και 5.000 πρόστιμο επέβαλε το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου σε έναν 57χρονο που σκότωσε τη γάτα της ηλικιωμένης γειτόνισά του γιατί του έτρωγε τα περιστέρια. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερτ Βόλου. Στην Κρήτη, αυτό εχνορώσε ο κοσμοναύτη Γιούρη Μαλεντσένκο προκειμένου να ακολουθήσει πρόγραμμα φυσική αποκατάσταση. Ο 55χρονο κοσμοναύτη επέστρεψε πριν από περίπου ένα μήνα στη γη μετά την τελευταία του αποστολή στο διάστημα με το διαστημόπλαιο Σογιού. Από την ΕΡΤΗΡΑ Κλείου, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Εξαιρετική ποιότητα τα νερά στις ακτές του Νομουλάρισα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετρήσεων τη Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντο. Υκανοποίηση σε αρχαίε φορεί και επαγγελματίε τη περιοχή. Ερτ Μίνα Μαυρογιάννη Τελούνται σήμερα μετά τα έργα αναστήλωσης που υλοποιούνται την τελευταία δεκαετία τα θηρανίξια του ναού της μεταμόρφωσης του Σωτήρου στους Χριστιάνους Τριφιλίας ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά μνημεία της χώρα μα που η παράδοση και η ιστορία το συγκρίνει με την Άγια Σοφιά της Για την Ερτ Καλαμάτας, Βαγκέλη Ποτέα. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το 15ο Φεστιβάλ Πλάι στο κύμα της Κεραμωτής Καβάλας. Οι μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 30 Ιουλίου έως την 3η 2 Αυγούστου. Τα Σούλα Κρητικού, Ερτ Καπάλας. Η τρίτη γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αγίου Ιωάννης Σερών την 4η 20 Ιουλίου. Για την Ερτ Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Ξεκινά το Σάββατο στην Κάρπαθο με διοργανωτή τον Δήμο το πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης σκανδαλόπετρα στη μνήμη του θρύλου των καταδύσεων Στάθη Χατζή για τα 80 χρόνια από το θάνατό του. Ο Σημιακός Θρύλος το 1913 έκανε βουτιά στα 77 μέτρα κρατώντας μέχρι και σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Ξεσηκώμω στα Γιάννενα εν ώψη του απόψινού Ευρωπαϊκού Αγώνα του ΠΑΣ με αντίπαλο την Ορβυϊκή ΩΟ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στις Ζωσιμάδες. Ζωντανή μετάδοση από τις συχνότητες της Έρασπορ και της Ερτιπήρου ΠΥΡΟΥ. Κώστας Παπαθεοδόρου, ΕΡΤΙ Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.